Δωδέκατο μάθημα. Κοιμηθήκατε καλά. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κοιμηθήκατε καλά. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Τι ώρα σηκώνεστε. Στι επτά. Τι ώρα σηκώνεστε.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 Τι περισσότερε φορέ μένουμε στο σπίτι. Μια ή δυο φορέ τη βδομάδα πάμε στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Καμιά φορά πηγαίνουμε σε χώρο. Σα αρέσει ο χώρο? Ναι, πάρα πολύ. Σα αρέσει ο χώρο? Ναι, πάρα πολύ. Έχετε να κάνετε τίποτε απόψε. Δεν έχω τίποτε το ιδιαίτερο να κάνω. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσω το βράδυ μου σπίτι. Έχετε να κάνετε τίποτε απόψε.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 Θα συναντήσετε μερικούς πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους.